Καλησπέρα λοιπόν. Είμαι ο Νίκο Κάζαγλη, εδώ από το στούντιο που βλέπω σήμερα. Είναι λίγο μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είμαι σε ένα στούντιο στην Αθήνα, Το ενό κορδίματο το οποίο ονομάζεται One Hour Before the Trip. Ε... Ήθελα να σα πω: Καλώ ήρθατε, παιδιά, αλλά μάλλον κάνω το πείτε εσεί. Γεια σα, Νίκο. Καλώ ήρθατε. Να είστε, είστε, είστε καλέτε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, για να καταλάβει και ο κόσμο είμαστε σε ένα υπόγειο. Ε, με τρομερό εξαερισμόριακά κρυώνω <laughs> <laughs> Και έχουμε με ζωτέτηση μια ζωστή παρέα με τα παιδιά Θα ξεκινήσω από το αριστερά μου Τα επώνυμα δεν τα ξέρω, οπότε θα με βοηθήσετε yeah. και εσείς Ο Βασίλης... Ήσο yeah. λόχι, θα τα βρω γιατί όχι... Δουλγερίδης Ο Νίκος Καραδοσίδης yeah. Ο yeah. Δάνης... Το Ντάνις καίει Ντάνις καίει Δημήτρης και Δημήτρης Δημήτρης mm. κατέβαση, Δημήτρης Μελίσης και εδώ κι άλλου πόντιου δηλαδή. Καραϊσαρίδη. Καραϊσαρίδη. Äh, έχουμε έχουμε κι άλλου. Και, και, και ο Νίκο <σίλω> ο Καραδοσίδη εδώ πόντιο, και ο Ιωρδάνη Καραϊσαρίδη πόντιο, και ο Σαρακενίδη ο Νίκο πόντιο. Και έχουμε πόντιου δηλαδή. Δεν πιστάμε, δεν πιστάμε. Αλλά προχωράει εντάξει. Λείπει ο Μιχάλη Ασχίδη από την Παρέα και ο Στέφαν Σομπάπη. Οι πολίτε εδώ πέρα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ξεκίνησαμε ένα κομμάτι σας από το τρι... τρίτο mm. και διέσι διέσι δίσκο, δίεση mm. Ονομάζεται Burn City το κομμάτι. Καταρχάς, φαιδιά, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί ονομάζεται τους δίσκους σα με δίες. <laughs> να πω ότι ο πρώτος δίσκος είναι ο δίεση ένα, ο δίεση δύο και τώρα ο δίεση <laughs> <δίεσι> τρία. Ωραία, <laughs> βάλτε. από που τα σκέφτεται και έλεγες. <laughs> βασικά αυτό ξεκίνησε γιατί <laughs> από το πρώτο δισκάκι που κάναμε, το, το ένα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι για τίτλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε να βάλουμε ένα τίτλο για το δίσκο. Και λέμε να το Λύπατε, βάλουμε ε... ΔΕΣΙΕΝΑ, έτσι απλά. Ρε Α, Δεν Είναι κάτι. Έτσι, και μετά πήρε μια ροή και φτάσαμε μέχρι το τρία. Τώρα να το το κάνουμε ύφεση ή αμέρε. <laughs> <laughs> Στην επόμενη. Φυσικά πρέπει να είναι κιόλα. Έχει να κάνει και με περίοδου τη Το ΔΕΣΙΕΝΑ μπορεί να κάλυψε να το πει και περίοδο 1 τη μπάντα σε βαθμό. Δεν θα σκεφτείτε έτσι από το λεγόμενο. Εγώ την πρώτη μα περίοδο και ό,τι έχουν παλούσαμε επίση μα εμπειρίε σχέσει μεταξύ μακλικά. <συκλή> <συκλή> το οποίο ήταν αντίστοιχα δικά του και τώρα το τελευταίο πιο πρόσφατη περίοδο στι πάντα με την διαδικασία ακόμα <συκλή> <συκλή> <συκλή> και έχουμε 2 ή 3 κτλ. Κι θέλει τα λοιπά. Αντίθετα, το όνομα παιδιά έχουν όμω ότι είναι πάρα πολύ φανταστό. Πώ όμω ήρθε η ιδέα, <συκλή> υπάρχει κάποια <συκλή> ιστορία. <συκ> Υπάρχει yeah. ένα νομιό, One hour before the trip. Υπάρχει, υπάρχει. Ήταν ουσιαστικά από τι οδηγίε <laughs> χρήσεω των δρομανίων. Αν πάρει το, το χαρτάκι αυτό με. Α, που λένε συνήθω. It was used One hour before the trip. Και οπότε no. κάποια στιγμή πριν, πριν χρόνια, πώ <πόσο> έχει, που ήσασταν. <laughs> υπάρχει μια ιστορία. Με το παγκοσμίο <laughs> του Βάμπουκα είναι χολήπτη των διάφορων κρίνων τότε. Το είχε δει κάπου, θα ταξιδεύατε νομίζω. Ναι, ναι, μέσα σε και... ταξίδι το λεφτάκι. Το διάβασε κάπου άνθρωπο και λέει εσύ φοβερό όνομα. Αν έκανα ποτέ μπάντα πάντα, θα το όνομαζε. το αυτό, βέβαια ο άνθρωπο δεν έκανε ποτέ του πάντα, αλλά σε μια κυκλοφορία, πούμε, από ένα βουνηλιάκι, δηλαδή 7' αν δεν κάνω λάθο, mm -hmm. τον Γκρίνων mm -hmm. γράφω από πίσω από one hour before the trip, το χρησιμοποίησε και διαφοράει εκεί από μια ομάδα. Ναι, από μια ομάδα. Είναι τυχαίο δηλαδή να το συναντήσει κάποιο αυτό και το δει. Τσαπαδιαφύσιο. Δεν είμαστε εμεί. Δεν είμαστε εμεί. Είναι ο άνθρωπο που έδωσε την ιδέα και. Όχι, πολύ ωραίο Παιδιά, θέλω επειδή είμαι λίγο ρομαντικό σε αυτά. Θέλω να μου πείτε λίγο πώ ξεκινήσατε, πώ έγινε όλο αυτό το πράγμα. Πώ ήρθατε κοντά, πότε ξεκίνησε, πριν πόσα χρόνια. Βασικά ξεκινήσαμε. Ήμουν μια μέρα, απόγευμα Πήραμε καφέ στου άλλου δυόστορου. Και έσκασε ο Μιτσάκο από εδώ, ο Ντράμερ, με μια καμπαρδίνα ολόμαυρη, α πούμε, για μαύρο και μακριά, μέχρι να το πει. Τον έβρισκα πιο πολύ σαν μάφια, δηλαδή, δηλαδή, τι τύπο είναι αυτό. Και ήμουν με ένα τυπάκο δίπλα που ήταν τραγουδιστή. Τραγουδούσε, έγραφε τα λοιπά. Και ήταν φίλο του. Και γνωριστήκαμε εκεί πέρα και λέμε: Δεν πάμε να κάνουμε καμιά πρόβα. Αφού τα βρήκαμε, ξέρει, η φωνή. Και πήγαμε σε ένα στούντιο που ήταν, ένιτζο. Που ναι, ήταν, ε... ναι, δεν θυμάμαι. Ιωνία, όχι. <σφυσίλαι> <Περισσότερος> πάρα, κάπου περισσότερες πάνω, κάπου Και τζαμάρεμα, πούμε και είδαμε ότι κολλάει. μετά ήρθε μπασίστας, έσκασε και <σφυσίλαι> ο νίκο και φτιάξαμε το πρώτο σχήμα που ήταν με φωνή. Στην ψέραστασαν σαν σαμπαρέα, δηλαδή. Ένας έφερε Μέχαστα τον τζαμ γενικώ και είδαμε ότι κάτι γίνεται, και φωνή στίχο. Μάλιστα. Το στήλι ήταν αυτό στήλ. Δεν είδαμε ακριβώ ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή, αν το σκεφτεί μουσικά, εγώ δεν θα το έλεγα τόσο πολύ μουσικά όσο πιο πολύ στο, στο ανθρώ... θα περάσει στο ανθρώπινο επίπεδο, το ότι ται, ταιριάξε κάτι άλλο, ας πούμε, για να συνεχιστεί ναι, εντάξει, εγώ, αυτή η κατάσταση. αυτό το αυτό δεν το είπα. όταν θα τον ταιριάζω με κάτι μουσικά. Ναι, δηλαδή Και μετά, δηλαδή, ήρθε και το μουσικό στην φάση. Έτσι, <Δι'> και εγώ ήμουν αυτό Αθήνα. Εγώ με τον Δημήτρη ήρθα εδώ, είμαστε 5 μέρε στον κόσμο. Και, στο στο και πάντοτε παίζαμε γενικά το ψιλό τζαμ. Άρα, πάντα γενικότερα μια ζωή μα στο τζαμ. Με τον Δημήτρη δεν είχαμε ποτέ ολοκληρώσει ένα playlist κομματιών δικών μα ή στο διασκέφο κτλ. Συνέχεια. Ό,τι έπιασε το χέρι που λέμε. Αλλά ο Δημήτρη είχε κατέβει πιο νωρίτερα στην Αθήνα και εντωμεταξύ δηλαδή με άλλα παιδιά και ήξερε ότι θα τον επόμενο χρόνο. Είχε δεσίδη μαζί μου μουσικά, ήξερα ότι. Το κρατούσα σα στο έδαφο. μαζί στο έδαφο για το να το λέγαμε και εγώ σε περιμένουμε. <σχει> <σχει> αλλά και με το, με το πίεσαι, δηλαδή, όντω κατευθείαν σαν του ήξερα. Γιατί. Μεγάλη σαν κατευθείανση. Το στυλ γενικά όταν ξεκινήσατε ήταν αυτό που παίζετε τώρα, ήταν κάτι διαφορετικό. Ότι ακούγαμε τότε. Δεν έχει σημασία το τι. το τι ακούγαμε. Αλλά αυτό που παίζαμε τότε ήταν ένα ροκ το οποίο υπάρχει ακόμα μέσα στα κομμάτια μα σίγουρα. Υπάρχει πολύ το ροκ στο Απλά είχε τη φωνή. Α, είχε τη, τη φωνή. Ναι, ναι, α, είχε. Α, κάτι τύπου Κέιβα, α πούμε, αλλά. Με, με είντε το στοίχο γενικά, ή ξένο, ξένο, στίχο, ξένο, ξένο, ξένο, ξένο, ξένο. ξένο. Με άλλο μπασίστα ήταν ο Γιώργο. Ο Καπενής που έπεσε Μπάσο και μετά ο ήρθε ο, ο Βασίλης, ο οποίος είχαμε κάποια προβλήματα. Δεν πηγαίναμε καλά. Τα πάμε Τα πάμε καλά. <laughs> και ο Γιώργος που πέρασε εδώ. Είχαν άλλου δύο ή τρεις συνολικά. Ο πω, έχει, έχει περάσει και ο Γιώργος, δεν θυμάμαι τον εποδημό του. Ο Φραγκής. Ο Φραγκής. Ναι, φραγκής. φραγκής. φραγκής. φραγκής. Ναι, ναι, και ναι, μετά ήρθε ο Βασίλη εδώ. <σοβεί> και τώρα είναι ένα μα έτσι. <σοβεί> όσο μάσαι από μάσαι την καλερίδα Από την Από την καλερίδα και και εκεί. Και ο Γιάννη Αναγνωστόπουλο είναι μπασίστη, είναι αναπληρωματικό στη φάση. Δηλαδή όταν τσακωνόμαστε με του μπασίστε. Έχει πρόβλημα Οι Συγκρότητε που λέει και ο Νίκο. Συγκρότητε. Ναι, μπασί συγκρότητε κάτι πειράζει τα άτομα. Και ο Δάκη εδώ που ήρθε κάποια στιγμή στην Αθήνα από την Πέρασε από το studio να ακούσει μια πρόβα. Το προηγούμενο studio ήταν στην Κυψέλη. Και... Ο Δάνιζα που ασχολείται και... με ασχολείται. είναι DJ. Δεν το ήξερα και τον όρο. Ναι, είναι αντί προβού, για DJ προβού, με προβού. βίντεο γενικά. Δηλαδή προβάλλει το οπτικό κομμάτι τη συναυλία στον. να και τα <σχερ> βίντεο κλείσει. Στην ουσία το... το έχω ήδη έτοιμο από το σπίτι. Και απλά προσπαθώ κάπω να το συγχρονίσω στο live. Δεν είναι δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή κάνω το μοντάζ σαν DJ. Το ετοιμάζεις πάνω στο κομμάτι Ναι, είναι έτοιμο το βίντεο πάνω στο κομμάτι και απλά προσέχω να παίρθει σωστά Αυτή δεν την ήξερα τη διαφραβή DJ, δηλαδή κανονικά απλά παίζει πάνω στη μουσική εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αυτό σχεδιάζει Ο όρος DJ κυρίως αναφέρεται σε κάποια, ας πούμε, κυρίως σε ηλεκτρονικές συναυλίες και όχι μόνο, αλλά πράγματα τα οποία εναλλάσσονται εκείνη τη στιγμή με βάση τη μουσική, δηλαδή είναι Είναι και λίγο ο αυτοσυδιασμός εκείνη την ώρα, χρησιμοποιεί τα εφέ για να δέσει εικόνες και αυτά, συνήθω αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή η δουλειά που κάνω εγώ, αν ε, ήταν μια συναυλία η οποία ε, ήταν όλοι με μετρονόμο, πεγμένη, θα, θα μπορούσα να μην είμαι καν εκεί γιατί θα ήτανε φτιαγμένο ένα βίντεο σαν μια ταινία, ας πούμε να παίξει πάνω στη διάρκεια των κομματιών. Φισαλάκας δι... <συμή> Ναι, Διόμαστε... play και... <συμή> ναι. Πατάσε να πλέει και τώρα. Επειδή είμαστε γενικά και εγώ ενάντια στη χρήση μετρονόμου στο live γιατί το τζάμικ έχει μεγάλη σημασία για τη μουσική και για αυτή τη μουσική ε, είμαι εγώ εκεί για να προσπαθώ, ας πούμε, να μεληθώ πιο πολύ το συγχρονισμό τη εικόνα με τα κομμάτια μου. Μάλιστα, ήμαθα την πληροφορία της ημέρα. Κάτι κέρδιστα και από εσά. κάτι ενδιάθεσ Ε, ε, πάμε, πάμε, λοιπόν, εγώ λοιπόν, τα γνώρισα ε... τα παιδιά ναι, ναι. δύο χρόνια μετά αφού ήσα, ήσασταν ήδη συγκρότημα Ήμασταν ήδη μπάντα Και άρχισε πιο πολύ έτσι, σε φάση να το δοκιμάσουμε Δηλαδή δεν είναι ότι ψάχναμε κάποιο άτομο Εγώ λοιπόν, δηλαδή παραίστηκα μπήκα στη φάση Και κάναμε κάποιες δοκιμές Και είδαμε ότι γουστάρουμε και δύο αυτό το πράγμα Και κάπως εξελίχθηκε και το κάναμε κάπως κάτι πιο σημαντικό από το Μια συνοδεία για τη μουσική αυτή. Είναι μέρο δηλαδή του που Ότι είχε ακούσει την πρόβα και πει: Ωραία, θέλω να γίνω το εκ των μέλων σα. Πάμε. δεν είναι, Ουσιαστικά να τα σαν άτομο ναι, και να όλοι. Ναι, ναι, ναι. Πέρασα και μια μικρή περίοδο προσπαθώντα να παίξω τρομπέτα Το ήθελα να σου πω τώρα. <laughs> Με το Δάνι, γενικά είχαμε γνωριστεί πριν λίγο καιρό. Τυχαία τελή, πριν καν γνωρίσω την ύπαρξή σα. Και τώρα που μου ότι ήθελε να γίνει αυτή και η σχέση μου με την τρομπέτα, όχι με το συγκρότημα, δεν πήγε καλά. Οπότε παράτησα την τρομπέτα και μου έμεινε <laughs> <μόνο> στο φίδι μου. <laughs> Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, οπότε, παιδιά, δημιουργηθήκατε. Ε, θέλω να σα ξαναγυρίσω εδώ στο χώρο. Τον είχατε αυτό το χώρο, τότε, Υποθέτω. Όχι, όχι, δεν υπήρχε. Ε, όχι, δεν υπήρχε. Γυρνούσαμε στα σπίτια γενικώ. <laughs> το το, το ψάχνατε από εδώ και από ναι, εκεί. Ναι, και πώ δημιουργήθηκε όλο αυτό. <laughs> γιατί αυτό είναι σαν σπίτι, βασικά. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να περνάτε άπειρε ώρε εδώ πέρα. Και κοίταξε, θα κοίταξε, θέλει λίγο τρέλα, θέλει λίγο γνώση, και θέλει και θάρρος μέσα σε όλο αυτό. Το θεωρώ στο γιατί έχει, έχει, πολύ, έχει μεγάλο οικονομικό κόστος, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Σίγουρα, σίγουρα. Τέλος πάντων, έχοντας, έχοντας <laughs> παίξει σε πάρα πολλά στούντιο, πάρα πολλές ώρες, έχοντας χαλάσει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ εκείνη την εποχή έπαιζαμε ένα άλλο σχήμα και είχαμε νοικιάσει ένα νεοκλασικό κτλ. Αυτό το σχήμα δεν τράβηξε, τελείωσε αρκετά σύντομα Και είχα ξεκινήσει παράλληλα με τα παιδιά και κάναμε την πρόταση ξέρεις να το φτιάχνουμε ένα δικό μα το να... να κάνουμε Όχι τόσο για τα λεφτά όσο για το χρόνο Και έτσι παραπάνω χρόνο δηλαδή σε ένα στούντιο είσαι ξέρεις τελειώνει η ώρα σου Πρέπει να μαζέψει να φύγει, όλο αυτό δεν Μη έχει σημασία. ώρα έχει... θέλαμε, μία ώρα να μαζέψουμε, μία ώρα ναι, να ναι, στήσουμε. Έχει, έχει ένα άγχος, α πούμε. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το στούντιο. Φύγαμε από το άλλο το στούντιο στην Κυψέλη, γιατί φτάσαμε μέχρι ένα σημείο που μπορούσαμε και εμεί και ο χώρο. Οπότε αναγκαστικά έχοντα στο βιογραφικό μα, α πούμε, πιο πριν το προηγούμενο στούντιο, λέμε, γιατί να μην κάνουμε και ένα άλλο πιο ας πούμε, βολικό στην κατάσταση που θέλουμε εμεί να έχουμε ας <σμόλου> και έχετε καταφέρει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, Μπράβο 3. Ευχαριστούμε. Ε, θέλω να κινηθώ λίγο στο δισκογραφικό <σκυκ> κομμάτι, γιατί όπω φτιάξατε αυτό το χώρο εδώ πέρα, από ότι φαίνεται το ίδιο κάνετε και έχετε επιλέξει να κάνετε, κόντρα σε ό,τι γίνεται τώρα στην εποχή <σχεχε> μα. να κάνετε και τα πάντα σε ό,τι αφορά, αφορά την παραγωγή ενό δίσκου. <σχεχε> Εντάξει, δεν <Επίσης>, είναι <σχεχε> κόντρα πολύ, γιατί πολλοί το κάνουν πλέον. Πλέον, ναι, θα αυτό θα σας το έλεγα μετά, ναι, ότι είναι, έχει ότι αρχίσει είναι και γίνεται τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία το... Το πάει και μόνο του λίγο το η και η καιρή, που ζούμε. Το βοηθάει και τεχνολογική ανάπτυξη μέχρι τώρα, ψηφιακή τεχνολογία. Γράφεις από το σπίτι Με τα λάπτωπ και τα λοιπά. Εντάξει, πάντα θα χρειάζεται βέβαια, κάτι παραπάντων. Μικρόφωνα, το ενισχυτάζεις και τελίποτα, αλλά... Τέλος πάντων έχουν Γενικά, να υποθέσω op deze tijdens gekwinten om in te gingen in dat wil om te gaan met de nodige de meest moderne we dat ook gedaan, maar we hebben het niet We hebben het niet helemaal gelukkig We hebben het Δεν το πιστέψαμε. Εγώ δεν το πιστέψαμε. Πάντα το ηρωνευόμασταν. Την ίδια στιγμή που το κάναμε. Εντάξει, μέσα μα όπω το πιστεύαμε. <laughs> ότι ποτέ, Καλά θα ήταν, εξαφανίστηκε. Καλά θα ήταν, αλλά δεν πιστέψαμε πραγματικά τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Άλλο το καλά θα ήταν, ναι. ναι. ναι Ενδεχομένω να ήταν καλά. Ναι, λοιπόν, αλλά πιστεύουμε συνεχώ. Εμένα, εμένα, εμένα, εμένα, εμένα αυτό που μου τριβιλίζει έτσι το μυαλό είναι τελικά τι άξιζε πιο πολύ από την αρχή. Εκτό αποτελέσματο πιστεύω ότι καιωθήκαμε. Να δηλαδή για μένα ας πούμε, έχει πολύ πιο τεράστιο ενδιαφέρον αυτό ο διαφορετικό δρόμο. Και, και άλλε εμπειρίε. πιο Που δεν ξέρουμε αν είναι και διαφορετικός, γιατί, <στονίκη> διά... γιατί δεν ξέρω τώρα τον λέω, γιατί τον αναφέρουμε διαφορετικό μπορεί ο, ο άλλος ο δρόμος με, <στονίκη> με όλους αυτούς <στονίκη> ας πούμε τους περίεργους <στονίκη> τύπους όλος... να, είναι... <στονίκη> να είναι αυτός ο διαφορετικός, <στονίκη> δεν ξέρω. Κοίταξε, ο άλλος Ζέβαινε ο δρόμος όμως θα εξαρχίσουν από τις γενικώ γενικώς, κινήσει σου, πλέον είμαστε αυτόνομοι δηλαδή κάνουμε αυτοργάνωτα το διοργανώσεις δηλαδή, συναυλίες και τα λοιπά μόνοι, μόνοι μας και μας, όσο και όσο μας όσο έχει βοηθήσει τένουμε, δηλαδή... ακριβώ ακριβώς όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να φτιάξει ένα δίσκο δηλαδή, από την αρχή, κατευθείαν μέχρι... Ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχουμε και στο μετανικά, 100% πραγματά. αλλά δανεισόμαστε και πρόβλημα να μην το κάνουμε, ναι, βγαίνει. Φαντάσου δηλαδή, παράδειγμα, στο τελευταίο δίσκο για παράδειγμα, πόσες λεφτά. Η οποία σου λέει να θα έχεις τόσες ώρες και, και τέλος. Ναι, σου ναι. Σου τόσο, ναι, ναι, αυτό. ναι. Το ναι, ναι. ναι. Αλλά γενικώ εγώ, εγώ είμαι αρνητικός, δύο, αρνητικός δύο. Ρεσίνικο. Είμαι yeah. αρνητικός στη φάση αυτή, του να έχεις κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, είμαι αρνητικός γιατί θεωρώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα δικό μα έργο αυτό το πράγμα. Αυτό το έργο είναι δικό μα, δηλαδή μου. Και είναι για μας, καταρχήν. Δεν ξέρω αν... Για μένα δεν υπάρχει κάτι παραπέρα όταν, όταν φτιάχνεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι για μας. Δεν, δεν, θέλω, δεν έχω κανέναν τέτοιο άνθρωπο ανάγκη μέσα σε αυτή τη φάση. Να επέμβει. Ναι, να επέμβει γιατί είναι σαν να σε ξυπνάει κάποιο από τον κρεβάτι στην ώρα που βλέπει ένα ωραίο όνειρο. Μια και είσαι ρομαντικό, να στο πω έτσι. Εκτό αν είναι μέλο τη ομάδα, άλλο αυτό. Άλλο. Μάλλον, μπορεί να πρέπει να σε Είναι πολύ δύσκολο για να είναι μέλο αυτή την ομάδα να στεφτεί τύπο. Δεν ξέρω, μου λίγο περίεργο. Όχι, εννοώ και για τον Νίκο και για τον που γενικά είναι και μέσα σε όλα. Δηλαδή δεν μόνο το ρόλο του του φωτιστή. Για ποιον συμμετράει γενικώ. Θεωρούνται μέλη, α πούμε. Ο Νίκο και ο Στέφανο θεωρούνται μέλι Και ο Μιχάλη πλέον δεν είναι. ή θεωρούνται, είναι, είναι, είναι, μέλη. Είναι, είναι μέλη. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πλέον πέρα από αυτό και το εξή. Ότι σήμερα που μιλάμε, ο ρόλο του label, αν υποθέσουμε ότι παλιότερα ήταν κατά βάση διανομή CD και δίσκων σε δισκοπολία αφενό και αφετέρου κάποια, κάποιο πρόμο. Και τα δύο σήμερα έχουν εξαλειφθεί με τον τρόπο. Δηλαδή ναι. το πρόμο μπορείς να το κάνεις στο σωίτερα και μόνος σου. Και με τον τρόπο που θέλεις. Και ναι. <χω> και το θέμα διανομίσεις ότι είσαι εντάξει, είναι αστείο πλέον. Ναι, πλέον. <χω> ο ρόλος που παίζει <χω> για γνωστούς λόγους. Εσεί, παιδιά, έχετε φτιάξει ένα site από τη Χωθή το οποίο το διαχειρίζεστε κι εσείς να ναι, ναι. Ναι. ναι, Και γι' αυτό όλα πηγαίνουν αργά. Επειδή το διαχειρίζεστε με. <μη χει> <προσπαθούμε χει> βάσουμε... και προσπαθούμε ήταν... να το βάλουμε. πολύ ωραίο πάντα, παιδιά, ξέρω. Ευχαριστούμε. Όχι μέχρι και τι συναντήσει που μια ανανέωση. Έχει μια ανανέωση, ας πούμε, κυρίω αυτό το τομέα. Αυτά τα Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα, α πούμε, αυτή τη στιγμή και θέλω να το πω, είναι ότι στην ουσία, σαν απολογούμε, σαν Ε, έχει βγει ο δίσκο από το Γενάρη και δεν τον έχουμε ανεβάσει ακόμα στο site να τον παίρνει όποιος θέλει δωρεάν. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε λείψει στη γνώση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για να ανανεώνεται <Ρι> να <Ρι> και να φτιάχνετε αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται, γίνεται με πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό το κεφάλαιο. Οπότε υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση σε αυτό το τομέα. Οι άλλοι δεν μπορούσαν εύκολα τώρα να του κατεβάσει, κανονικά ελεύθερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, εγώ παιδιά του κατέβασα και του αυτό το κίνητο για να μπουν. Δυστυχώ αυτό ναι, το ναι. Τώρα, που έχω, να το πω. Να σε κάποιο άλλο σάμα. Δυστυχώ, ναι. Που, που μπορεί απλά να τα ακούσει προ το παρόν ελεύθερα. Να πούμε λίγο γι' αυτό με τη μουσική που την διανέμεται δωρεάν. <laughs> Βέβαια, έχω εδώ στα χέρια μου το δισκάκι σε μορφή έτσι απτή. Κόψανε, έτσι. Χάνmade. Φυσική. Γενικά υποθέτω ότι είστε υπέρ να διανύμετε τη μουσική σα δωρεάν στον κόσμο. Ναι, ε, ναι αλλά. Ε, θέλω να πείτε λίγο την ιδεολογία γύρω από αυτό. Πώ το βλέπετε, πώς να το... το... Να το δούμε κοινικά ότι δεν έχει νόημα να διανύμετε. Θα μπορούσατε να θα βάλετε. Καλύτες, καλύτες, δηλαδή, ναι, ναι. ωραία, το CD κάνει 10 ευρώ, μπορείτε να το βάλετε 5 ευρώ. Ναι. Εσείς έχετε βάλει τίποτα. Έχετε βάλει ένα donation όποιο θέλει και καθαρά. Mm -hmm. Άμα δηλαδή του αρέσει. Που και εμένα το θεωρώ το καλύτερο αυτό, καλύτερη επιλογή. Mm -hmm. Η διανομή τη μουσική γίνεται κατά αποκλειστικότητα δωρεάν από το site και ιντερνετικά, αλλά υπάρχει και στη μορφή πούμε, στο CD το οποίο το πουλάμε στι συναυλίε μα. Μπορεί κάποιο να παραγγείλει κιόλα αυτή Ναι, δεν <συρίζει> έχει σημασία. Καλό σα, κάνω κάποιο να Πιο πολύ <συρίζει> στα live. Και όλο αυτό, πιο πολύ γιατί επειδή και στα live κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που είναι πέρα τη οικονομική κατάστασης, ας πούμε, που χρειάζεται, ότι μας βοηθάει, τουλάχιστον, στο να πληρώσουμε το ενίκιο του βάνα, ας πούμε. Μας στηρίζει λίγο η, τη, η αγορά, η αγορά του συντήας με συναυλίες. Δε, βασικά, δεν κοιτάμε να βγάλουμε κέρδος από αυτή την ιστορία. Με το, να κέρδος στο να ζήσουμε από αυτό. Είναι αστείο. Μπορείς να, να σου ότι θα ζήσουμε από τα συντήα, mm. δηλαδή θα συντηρήσουμε μια κατάσταση κυρίω όταν θα βρεθούμε στον δρόμο. Όταν θα λέξουμε να κάνουμε μια περιοδία, επειδή βαρεθήκαμε να καθόμαστε σε αυτή τη μίζερη πόλη, που βαλάει πάνω τις χίλια δύο πράγματα, ας πούμε, να, δεύτερο να, δεύτερο να κάνουμε κάτι, κάτι άλλο, κάτι άλλο, δηλαδή μας βοηθάει σε αυτό. Το, το να έχει πρόσβαση κάποιος στη μουσική σας, έτσι απλά υποθέτω δεν σας ενοχλεί, καθόλου, δηλαδή. Να ακούσει τη μουσική. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε τέτοια Φύ, πράγματα με τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Ε, θα έλεγα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ε, ωραία. Και να ακούσουμε τα παιδιά. Ήθελοντε. Πάλι από το, από το τελευταίο δίσκο. Να ακούσουμε ναι. το FAK Ωραία, πάμε. Ωραία η επιλογή, συντροφεβινήτρη. Λοιπόν, bon, επιστρέψαμε. Ακούσαμε το κομμάτι «Fuck IMF». Mm -hmm. Ρώτησα εδώ τα παιδιά, όσο έπαιζε μουσική, <laughs> «Τι είναι το IMF». <laughs> Αυτός μου λένε «Μα είναι το δουνουτού». <laughs> Οπότε παιδιά, θα κινηθούμε λίγο σε τέτοια πλαίσια, θέλουμε <laughs> να σας μπριζώσω. Okay. Ε, γιατί... <laughs> <laughs> είστε είστε μπριζωμένοι λίγο. Yeah. Ε, ναι, γιατί φαίνεται ότι, εντάξει, η μουσική σας έχει... έχει... <laughs> Δεν θέλω να πω πολιτικό λόγο, αλλά έχει πολιτικό ήχο. <laughs> Έτσι, ένα... Ah. Μια άποψη λίγο... Να παλμύτευ το τότε. Να παλμύτευ το τότε. Και το βίντεο. αλλά Αυτό ήθελα να πω ότι είχα δει ένα βίντεο που είχατε ενεργάσει τώρα προσωτά από την Τουρκία, που είχατε κάνει ένα tour, την Κωνσταντινόπολη, το οποίο έδειχνε σκηνές πολεμικές καθαρά και και πολιτικές και λίγο απ' όλα. Εποθετώ και υπόλοιπε δουλειές και τα υπόλοιπα βίντεο θα είναι έτσι. Θα είναι λίγο... Ναι, δεν είναι, δεν είναι όλα τα βίντεο έτσι. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποια βίντεο που είναι πιο πειραματικά. Προσπαθώ... <coughs> προσπαθώ να έχει το κάθε βίντεο, το κάθε κομμάτι, να έχει ένα βίντεο που να έχει κάποιο θέμα συγκεκριμένο. Και όχι απλά να είναι, ας πούμε, ένα πειραματικό με μια ωραία εικόνα ή κάτι τέτοιο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα βίντεο έχουν πολιτικό θέμα Γενικά τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει είναι αρκετά υλικά δικά μου είτε κάποια δικά μου βίντεο ή κάποια κομμάτια από δικές μου ταινίες τις οποίες τις έχω μοντάρει αλλιώ έτσι ώστε να βγαίνει ένα καινούριο νόημα σε σχέση με το νόημα που θέλω να δώσω στο κάθε βίντεο αλλά υπάρχουν και αρκετά βίντεο που έχουν πλάνα από αρχεία ή από κάποια ντοκιμαντέρ, πάλι μονταρισμένα κάπως αλλιώς, έτσι ώστε αυτά, αυτά κυρίως δίνουν λίγο πιο πολύ το είναι, πολιτικό ή κοι, είναι... κοινωνικό νο, νόημα, θέμα. Τώρα υπάρχουν και κάποια βίντεο όπως αυτό που ανέφερες, το οποίο είναι αρκετά σκληρό. Αυτό ναι, αυτό ήθελα σκληρό έχουμε βάλει και ένα 18% να αρχίσουμε σκληρό. Ήταν και λίγο πιο ανεξέλεκτα παλιότερα. Δηλαδή υπήρχε αυτή η μαυρίλα και το αίμασε περισσότερα σημεία διάσπαρτα. <laughs> Προσπάθησα να το μαζέψω λίγο αυτό, γιατί ε, είναι αρκετά σκληρό να πηγαίνει μια μισή ώρα και να βλέπει βία, εικόνε βία. Αλλά πιστεύω ότι κάπου πρέπει να φαίνεται και αυτό. Γιατί είναι μια πραγματικότητα, α πούμε. εντάξει Δεν είναι δηλαδή δεν θα πα να δει κάτι χαρούμενο κατά κύριο λόγο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια βίντεο όπω το βίντεο του κομματιού Vagabond το οποίο είναι και... το έχω κάνει και σαν official, δηλαδή το έχω τραβήξει για την μπάντα και είναι ένα official βίντεο κλιπ της μπάντας το οποίο <σομίως> μπορεί να δει ο στο YouTube σε καλή ποιότητα το οποίο ας πούμε είναι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με ένα κοριτσάκι και, και μια γιαγιά, αυτό μια γιαγιά, ναι. Ναι. Ε, ε, είναι ένα άλλο θέμα ας πούμε, δεν είναι... πάλι και πιο και τριφόλες, Απρίλα, τριφόλες, και ναι. Ναι. Γενικά δεν θέλω να δώσω την αίσθηση της απευσιοδοξίας μέσα από το, το βίντεο γι' αυτό και τα live τελειώνουν πάντα με κάποιες εικόνες που σου λένε ότι παρόλα αυτά υπάρχει και η αναγέννηση πούμε, και η, η, νομίζω η, νομίζω. η δυνατότητα να, να, ενω, να ενωθεί ο άνθρωπος με, την, με, με τον πλανήτη ας πούμε και να, να υπάρξει αυτό από την αρχή, κατά κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό, όμω, με τι σκληρέ σκηνέ, θεωρητικά σκληρέ, θέλετε λογικά να προβληματίσετε του θεατέ. θέλετε ναι, να του κάνετε κοίταξε, λίγο κοίταξε, να σκεφτείτε. Σε συνδυασμό με τη μουσική σα. Ναι, ναι. Κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο είναι, είναι και λίγο βιασμό σε κάποια σημεία. Εκβιασμό συναισθήματο. Το οποίο είναι, είναι θεμητό, αλλά είναι θεμητό σε κάποια σημεία. Είναι θεμητό κατά τη γνώμη μου, πάντα. Γιατί, ας πούμε, εγώ γενικά θαυμάζω σκηνοθέτες που το κάνουν αυτό όχι απλά για να προκαλέσουν, αλλά για να, για να βυστοποιήσουν όντως κάποιο, κάποιο κόσμο, ας πούμε, σε κοινωνικά κυρίως θέματα. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται, αλλά όχι πάντα, όχι παντού, σε κάποια σημεία πρέπει να γίνεται αυτό γενικότερα. Δηλαδή, Να Ναι. Δική. Στην ουσία, στην ουσία όταν, ε, όταν θες να δώσεις ένα μήνυμα, ε, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με τη μουσική, είτε με την εικόνα, είτε με ένα βιβλίο, προσπαθήσεις να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν κάτι που έχεις νιώσει εσύ, για να ευαισθητοποιηθούν σε κάτι. Θέλω να ναι. περάσει την απόψη σου... Το βίντεο είναι και πιο άμεσο σε αυτό. αυτό. Τώρα μπορεί να διαφωνεί. Τώρα από μόνη τη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τη δύναμή τη, δηλαδή ποια γνώμη είναι η μόνη σας. Το αιώνιο, είναι η αιώνια διαμάχη και κουβέντα που υπάρχει περί δική τη μουσική και πόσο η μουσική μπορεί να περιγράψει σαφή πράγματα. Δηλαδή αν όντως, ξέρω εγώ, μπορεί να περιγράψει χαρά ή λύπη επειδή μπορεί να είναι μινόρα ή ματζόρα για παράδειγμα που το λένε πολλοί. Πέρα από τα συναισθήματα είναι όμως. Είναι Ή ναι, η οργή, η διαμαρτυρία, Μπορεί, μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο, μπορεί να τον κινήσει τον κόσμο. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να μου μπορεί Να τον. Να αυτό το ερώτημα. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. θέλω Να διαβάσω Άναι, κάτι, φυσικά. γιατί το κάπου έτρωγα mm -hmm. πριν και τον. βρήκα. Φίλη του ανθρώπου, λέει. τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να τον. Να Θα καταστρέψω τον κόσμο, θα δλιστρήσω ανάμεσα στις χαραμάδες του θανάτου και θα αλλάξω το σύμπαν. Κρατάω το μυστικό. Μεταφέρω ανατρεπτικό σαλάμι μέσα στον πουρελιασμένο χαρτοφύλακά μου, σκόρδο, φτώχεια, διαθήκη του ουρανού. Ένα παράξενο όνειρο μέσα στο κρέας μου. Είναι καταπληκτικό. Φίλικ ανθρώπου. Μάλιστα. ανθρώπου. Βγάζουν ωραίες καρτούλες αυτοί. Φοβερή. Είναι φοβέρια, Κάτι άλλο σχετικά έτσι, με την πολιτική εικόνα okay. του τόπου, θέλετε να πείτε. Okay. Τα αφήνω πάνω. Σωστό, ε, σαν... Τι να πεις, δεν φε... θα πωθεί πολλά, δεν θα πωθούν κι άλλα τόσα. Κανείς δεν ξέρει, θα γίνει. Ειδικά τηλεόραση, παιδιά, είναι πολύ χάλια, πούμε, δεν βλέπετε. Δηλαδή, οι yeah. ειδήσει. Ναι, yeah. ναι, παραπληροφορήσει, ορχιστικέ. Εσεί, παιδιά, πού ενημερώνεστε γενικά, Δηλαδή, ποιο είναι ο τρόπο ενημέρωση, α πούμε, και μεταξύ μα. <σφυρή> μεταξύ μα, Ενημερώνει ο ένα τον άλλον. Αυτό. Κάτι που διάβασε ο ένα και το είδε ο άλλο. Αυτό. Τώρα, έβαρα. μια και είπε και για τηλεόραση, Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Που λέει ο Μιχάλη να κάνουμε με τον Στέφανο καρφώσουμε μία τηλεόραση στο μπαλκόνι του, έχει κάτι κάγκελα. σε μια μια κατοικία, και να πάμε την καρφώσουμε. Να την καρφώσουμε. Να την στο... καρφώσουμε. αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Να είμαστε εκεί πέρα, παλικομένοι όπω κάναμε παλιά. Ναι, Να μην φύγει πράγμα. από εκεί. Να μην. Λοιπόν. λοιπόν, φεύγουμε από τα στενάχώρα. <laughs> <laughs> Πάλι λίγο πίσω στο συγκρότημα, έτσι λίγο πιο χαλαράκι γενικά. Σχετικά με με τη μουσική σας, κάποιε κάποιες, πολύ γενικά έτσι επιρροές. Έχετε και κάτι γούστα, είστε πάνω κάτω. Πάνω κάτω, ναι. Όχι. Έχεις τώρα τελευταία, αλλά ο κύριος από εδώ πέρα. Τι τώρα τελευταία, συγγνώμη, με το Δάνη τι κοινά ακούσματα έχεις. Έχουμε κάποια παν, κάποια γκαράζ. Κούσε η Ιαπωνέζικη μουσική που ακούγει Γεια, Κούσε. Δεν αλλά έχουμε, έχουμε <συσίλω> κάποια κοινά. Δηλαδή, κέιβα <συσίλω> <δηλαδή, συσίλω> α πούμε, πούμε, ακούμε όλοι. <συσίλω> Εντάξει, ο Δάνι <συσίλω> όμω έχει ένα τεράστιο φάσμα επίσης, σε γνώσεις <συσίλω> μουσική. Κοίταξα, Νίκο, σου λένε ψέματα, θα σου πω εγώ το εξή. Δεν ακούμε τα ίδια πράγματα, όχι. Υπάρχουν κάποια κάποια μελανά έτσι, ναι, έντονα, έντονα σημεία που, εδώ, ναι, α, που ταιριάζουμε ακούμε, το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Αυτό είναι και το καλό πιστεύω. Μπράβο, yeah. αυτό θα ήθελα να πω και εγώ είναι το ναι, καλό, ναι. γιατί βάζω καθένα στη δικιά του πιθαλιά καθένας... του δεφορετικό είδος. Ναι, ας, δηλαδή, ας. δηλαδή εγώ προσωπικά post rock δεν μπορώ να ακούσω, όσο και ναι, αν, ναι. αν σου θέλει την περίεργα αυτό, ναι. Δεν, ναι. δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν είναι του gustιμου ρε παιδί μου. Συζήτηκα πριν με τον Βασίλη που κόψαμε λίγο και ακόβαμε το κομμάτι, ότι όπως και εσύ και εγώ δεν μπορούσα καθόλου το... Όχι, δεν μπορούσα, δεν με εξέφραζε αυτό το post-stroke, γιατί μόνο και μόνο, αυτό που θα σα ρωτήσω κιόλα ήταν έχει στίχο. Δηλαδή έλεγα πώ μπορεί κάποιο να εκφραστεί χωρί στίχο. Μιλάει η μουσική. Μιλάει η μουσική, ναι. Μιλάει τα συναστήματα. Και όσο το ακούς το καταλαβαίνεις αυτό σιγά σιγά. κάτι που Μέσα στο δικό μου φτωχό μυαλό, πώ το σκέφτομαι και το αντιμετωπίζω, είναι το ότι... Ε, ε, ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρξει και βέβαια μια μουσική χωρίς λόγια. τα βάζεις εσύ τα λόγια που θέλει. Επιλύγεις εσύ και ποιος θα είναι ο στίχος, ποιο θα είναι το ρε φρένς, ποιο θα είναι το, το κουπλέ σου. Αυτή τη δυνατότητα δεν μπορείς να την έχει άμα υπάρχει μια φωνή. Okay. Σε βάζεις ένα συγκεκριμένο mood πηγαίνεις εκεί σε αυτή την κατεύθυνση και παίρνει το συνέστημα αυτό που τραβουδάει. κυρίως. Δεν το είχα σκεφτεί. <laughs> ναι. <laughs> ναι, οπότε <laughs> γιατί να μην σου παρέχει τη δυνατότητα. σου. Ότι σε ένα είναι... soundtrack των εικόνων σου μέσα σου. Αυτό, δυνατότητα. ναι. Και, των... και γενικώ το πρόσθερο είναι μια προσωπική μουσική, δηλαδή πρέπει να την ακούσει πολύ καλά, χωρί να συνομιλείς με κάποιον. Δηλαδή είναι μέσα στο αυτοκίνητό σου που πηγαίνεις κάπου. Καταλαβαίνει τα όργανα ότι μιλάνε κανονικά. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά που άκουσα από στραγγ και είχα παθεί πούμε. Δηλαδή, πρόσεξα τι παίζουν τα όργανα και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τι αλλαγέ που έχουν μέσα και το πώ δένονται μεταξύ του. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει και με το ότι είστε μουσική και ότι ας πούμε, ζείτε τη μουσική μέσα Τάξει, από τα όργανα μουσική, σας... Σε μουσική, εγώ φυσικά δεν θα λέω ότι αυτό το μουσικό. <laughs> ναι, σε εισαγωγικά μουσική, πε. Δεν έχει να κάνει το Κοίταξε. Υπάρχει και ένα άλλο που θα, εν θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Από την άλλη και οι στοίχερ μπορούν να έχουν την, ε, τη σημασία τους και μάλιστα και θα μπορούσαν και να ισορροπήσουν κιόλα με τη μουσική. δηλαδή να μην είναι συμβιαπαραίτητα, ότι θα μονοπολίσουν το, το ενδιαφέρον. Απλά έχουν μια τεχνική ε, λένε, απέτηση Την οποία λίγε μπάντε έχουν καταφέρει να το πετύχουν. Δηλαδή, μια φωνή στίχου οι οποίοι να έχουν πράγματα να πούν κάτι και να μην είναι απλά για να το έτσι. Απλά να κάνει μια, μια καταληξία ή να βάλει κάποιε ωραίε λέξει. Αλλά να θέλει να, να έχει κάποια ουσία πραγματική, α πούμε, και να, να λε πράγματα, και αφετέρου να ταιριάξει με τη μουσική σε σημείο που να τη αφήσει και αυτοίν χώρο. Και όχι απλά να τη αφήσει χώρο. Να, να, να γίνουν ένα πράγμα, ένα σώμα. Λοιπόν, Αυτό είναι λίγε παντρε. Δηλαδή, άμα κάτσω τώρα να σκεφτώ, εντάξει, πρόσφατα στην εποχή μα, δηλαδή, είναι η Radianthrop. Εμένα που το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Η παλιότερα, δεν ξέρω πώ θα την παίξει. Η Carin 93. Η Carin 93. <laughs> <laughs> Μπορεί, αν και έχει κάτι κατεβατά το t σε στίχου που λέει ολόκληρη η ιστορία. Μπορεί και η Mouskar. Και μουσικά, Mouskar, α πούμε, επίση είναι ένα καλό παράδειγμα. Αλλά, Αλλά είναι τώρα πιάσει με ονόματα όπω. Ναι. Ρέντιχερτ, Κέβε. Γνωστά. Και ο Αρκίνα το έχει καταφέρει. Σε έναν αριθμό. <χω> Τέλο πάντων, πάντων ναι, είναι λίγες, λίγα τα παραδείγματα που το έχουν καταφέρει αυτό. Γιατί ξεκινάει και από τα άτομα, δεν είναι. Αν λίγα. είχαμε τη δυνατότητα, μπορεί να το είχαμε κάνει και εμείς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν και καλά Πρέπει, πρέπει όμω το άτομο αυτό που θα τραγουδίσει σε εμά να είναι. Να ταιριάζουμε γενικώ. Ναι, να και να μην είναι και ψιλομύτη Γιατί το παίρνουμε εδώ πέρα Όσο γίνεται, δίνουμε τον καλύτερο μα σε αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμή. Το έχετε γενικά κατά νου. Έτσι, μια φωνή. Όχι απέναντι να τραγουδάει, όχι να Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που είπε ότι άμα. πώ μπορεί να εκφραστεί κάποιο χωρί στίχους Ναι. Πιστεύω ότι ο μουσικό εκφράζεται με τη μουσική. Με το όργανο που παίζει ο καθένα μέσω αυτού εκφράζεται. Ένα τραγουδιστή μπορεί να εκφραζόταν με τη φωνή του, αλλά και πάλι. Πούμε, ο Δημήτρη θα, εκφρα... θα εκφραζόταν με την κιθάρα του. Έχει. Καταλαβαίνει θέλω να πω. Ναι, ναι, όχι, δηλαδή, ένα μεγάκι... σόλο μπορεί να είναι ένα ψυχοραγί, έτσι δεν είναι. Ναι, <laughs> δεν είναι <δηλαδή, laughs> ότι πρέπει να πει κάποιο κάτι για Α, να κλείσει. Αν θέλει να μην μένει το συνέστημα μόνο στον μουσικό που παίζει την κιθάρα του εκείνη τη στιγμή. Αν αυτό περνάει. Αν αυτό μπορεί να δέσει με το σύνολο και όλοι μαζί να βγάζουν το συνέστημα. Δηλαδή, συμφωνεί στο Μάτσα που δεν βγάζουμε που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα τα πει. Τώρα, όσο αφορά την ερώτηση που έκανε για το αν υπάρχει στο μυαλό μα. Έστω και ένα κομμάτι. Υπάρχει σε ένα κομμάτι ή σε πολλά τέλο πάντων. Φωνή. Κοίταξε. Η προσωπική μου κατάσταση πούμε, σε αυτό το ζήτημα είναι το ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλη να μην έχει φωνή μέσα κομμάτι. Είναι πραγματικά είναι δύσκολο. Νίκο, είναι δύσκολο. δύσκολο. Είναι δύσκολο, και είναι άλλη σύμφυσης, Είναι, δύσκολο. Δύσκολο. Άλλη είναι, είναι, είναι ένα άλλο έργο, εντελώ. Το έχω δοκιμάσει, α πούμε, εγώ, πιο παλιά αυτό το πράγμα, ας πούμε, να υπάρχουν φωνητικά, ας πούμε, σε μουσικά μέρη και τέτοια. Εντάξει. Είναι πολύ κοινό. Είναι πολύ κοινό. Και τώρα, όμως, και το άλλο κιόλα. Αυτό που είπες <laughs> πριν, ότι μπορεί ο τραγουδιστής και οι να νοικήσουν τη μουσική, Μπορεί και να γίνεται και σε πολλέ περιπτώσει ότι πολύ μουσική να Ε, Εντάξει, θα τραγουδάει εδώ, θα yeah. παίξω δύο διόγκορντα και δεν θα τον κομπ. Πολύ σκοτειστή. Ναι, yeah, προδίδει ας. τα μέτρα, προδίδει Όχι να, να προδίδει τα να, να κάνει yeah. κάτι. Yeah. Να πιέσει λίγο παραπέρα, να βάλει κάτι παραπάνω κτλ. Yeah. Εντάξει, θα έχει τη φωνή εδώ, θα κάνει yeah. yeah. με ασφάλεια. Δηλαδή φωνή. Yeah. μουσικοί φορέ <laughs> <φορές φορές laughs> κρύβονται και πίσω από Εντάξει, βέβαια αν βρισκόταν κάποιο ο οποίο. Έπαιζε και Τραγουδιστής και εντάξει, καλό σαν άτομο μας έκανε η φωνή, το στείλ Από εσάς έχει κάνει καλή φωνή, Εντάξει, ο δεν είναι Εγώ έχω ακόμη τραγουδίσει και πιο παλιά. Εντάξει, Ελλά αλλά είναι και ο Βασίλης. Ο, Βασίλης, Βασίλης, ο Νίκος τραγουδάει με τις μύτες. αγγλικό. Εγώ λίγο. Αγγλικά, να και παρακέν Στου τείχου δεν τα πάμε καλά. Οι μητέρε λίγο έχει προσπαθήσει. Αλλά... Α, μαυρίλα εδώ στο λέγο. Είδε. Τα παιδιά κάτω από τι κάλε. Είναι, είναι, είναι αυτό, αυτό. που κάναμε, α πούμε, μία απόπειρα τώρα που είπε αυτό, τα παιδιά κάτω από τι κάλε. Ήταν απόπειρα. Ε, αυτό. Ε, μου ήρθε έτσι στο μυαλό, σαν ιδέα, και το πρότεινα στα παιδιά, γιατί βέβαια. Του άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν ιδέα. κάτι που είχε γράψει. Ήταν, είχα γράψει κάποια πράγματα, α πούμε, μικρά στιχάκια. Και τα, έχουμε βάλει, και τα βάλαμε για κάποιο διάστημα βάλα, βάλαμε στις, στις αρχές μου στις ε... και τα έλεγε συνοηματική, την τραβήξαμε με κάμερα και εκεί που ήταν να μπουν οι στοίχοι στο κατάλληλο σημείο του κομματιού έπαιζε συνοηματική πίσω στο προτζέκτορα, ας πούμε, <και> ε, αυτά τα στοιχάκια ας πούμε σε 4-5 τράξει ήταν Το θα με φτιάξει, τώρα Εναι. αυτό το βάζουμε καθόλου ε, ε, όχι, έτσι, όχι, Όχι, όχι, αρχέ αρχές ήταν αυτό, ναι, το, το, το, το πρώτο καιρό. Ναι, ναι. αυτό το είχε το πολύ διάφορο. ενδιαφέρον, γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν Περ... ξέρω πώς το καταλαβαίνω το νόημα, αλλά ήταν, ήταν η φωνή της μπάντας αυτό το πράγμα. Τρομερό, τι κάνω, νομίζω, θα ήταν πολύ. Όχι, ήταν καλό, ήταν, ήταν. <Τρωμερός> <Τρωμερός> Διότι τον έκανα όσο δεν θυμάμαι τέτοια, τέτοια, τέτοια. <laughs> Θα συζητήσουμε μετά. Ξεκινάμε, <laughs> θα τα πούμε μετά. <laughs> ε, εντάξει, προφανώ δεν μπόρεσα να βρω κατάλληλε εικόνε για να ντύσουμε αυτό το πράγμα. Και έφτασα στο σημείο να βάζω άλλε άσχετε εικόνε και να πέφτει αυτό κάπω. Γιατί και... θα πρέπει να το γράψουμε. Αχ, αυτή η συγγνωθεσία. <laughs> θα πρέπει να γράψουμε μαζί κάτι τέτοιο για να το ξανακάνουμε. <laughs> <laughs> ε, θα τα βρούμε. Να γράψουμε Είναι ένα σεναριάκι πάνω σε αυτό το πράγμα. Μην Λοιπόν, παιδιά, γυρίσατε κιόλα από ένα tour. Έτσι, ένα mini tour. Πρέπει να βράσετε πολύ ωραία από ό,τι είπατε πριν. Να πω ότι ξεκίνησε... Τα έχω εδώ στο σκονάκι μου, περίπου, αν με βοηθήσετε κι εσεί. Ξεκίνησα από Κωνσταντινούπολη 7 Ιανουαρίου. Mm -hmm. Πήγατε μετά μίλο Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Μετά στο States στη Λάρισα και κλείσατε στο BIOS yeah. στην Αθήνα. Βλέπω, εδώ έχετε και μια συναυλία λίγο εργότερα, θα πούμε και για αυτήν. Πείτε μου λίγο, νοικιάσατε ένα βανάκι, το φορτώσατε με τα πάντα. <σχε> τα πέραμε εδώ, σας δω, δω, βάδαμε δω. όλα τα πρικιά μέσα ακριβώ όπω το είπε. Να πούμε και για το Γεωργονίκο που είναι ε, το ε, Με οδηγό το Μιάννη το Γεωργονίκο. Α, ήταν ο οδηγός σας, οκ. Okay και ξεκινήσαμε. Πήγαμε, είχαμε σαν έδρα βασικά την Ξάνθη, γιατί δεν υπάρχει πολύ τέλεια του να νοικιάζουμε ξενοδοχεία τέτοια πράγματα. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι, δεν γίνεται. Στο μανάκι γυμόσαστε. Όχι, α, βρίσκουμε σμίρια και με νούμε σε φίλους. <laughs> είχαμε σαν έδρα, ας την Ξάνθη. Και από εκεί, α πούμε, ξεκινήσαμε. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, πήγαμε στο φίλο μας τον Τζάβιτ και τον Γκέκ. Μείναμε. Μείναμε στα σπίτια τους, φάγαμε, ύπιαμε, πέρασαμε ωραία, πήγαμε στο παγιοτέ, παίξαμε μπορεί. με μια άψογη συνεργασία από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και από τους μαγαζάτορες και από όλα. Ένα σπάνιο φαινόμενο, ειδικά πούμε, για τη δικά μας χώρα, πούμε, σε ένα μέρος που πας για να παίξει ή που η αντιμετώπιση είναι ναι, έμορε, ναι, ναι. τώρα, πούμε και αυτά, καμία σχέση. Και συνεχίσαμε όλε τι υπόλοιπε μέρε. Επίση, στην επιστροφή σα. Στην επιστροφή μα, πάλι με έδρα την Ξάνθη. Παίξαμε Θεσσαλονίκη, ξαναγυρίσαμε Ξάνθη. Είχαμε κάποιε μέρε και ενώ ένα day off, α πούμε. Ήταν η πρώτη φορά που Αυτά. το κάνατε αυτό, έτσι, σαν <συγεσαι> να Όχι, η δεύτερη. Όχι. Βασικά, παρένθεση. Φάγαμε και πρόστιμο στην Τουρκία για το κάπνισμα μέσα στο μαγαζί. Και το πληρώσανε οι τύποι δηλαδή από το μαγαζί. Επίση το πεγιοτέκ κάθε μέρα. Δύο με τρεις μπάντε, κάθε μέρα. Δεν είναι το δομιουργός χώρος. Πολύ χώρος. Είναι καθαρά στην Ναι, δεν δερκάω το... σχήματα όμως, Τριόρφους. γενικώς. Τριώροφους. Ναι, ναι, ναι, είναι ένα τριώροφο. Ναι, είναι ωραίο μαγαζί, δηλαδή. Άμα το είχαμε εδώ, Ελλάδα, εγώ δεν να... θα μούνας. Δεν θα, θα... δεν θα κράταγε εδώ, Μίτσο. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα πιστεύτε, δε. αυτά τα μαγαζιά, δηλαδή... Και Τα συζητάμε δεν υπάρχουν στην αυλική χώρα. Δηλαδή δεν είναι... υπάρχει ματερά που <σοχ> να χωράει 300 κόσμου ή θα υπάρχει ένα σπάσει. Μπαράκι... Παράδουμε να παίξουμε κάπου στην πάντα πολύ καιρό, ας πούμε, δηλαδή <σοχ> πάρα πολύ καιρό. <σοχ> δυσκολευόμαστε, <σοχ> δηλαδή. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ Είτε. Αθήνα αυτή είναι λίγο καλύτερα αλλά και είναι. πάλι. Η γενικά η παλιά σχολέβη πολύ. Δεν νομίζω ότι δεκαβάτε εγχειρήματα ή επιχειρήσει που να το πω, αλλά δεν είναι φάνταστατα. Δεν έχουν φαντασία απλά. Μήπω και αυτοί σαν επιχειρηματίε δεν συντηρούνται. Δεν ξέρω. του ενδιαφέρει δημιουργία. βασικά δεν η ζωή, εγώ πιστεύω. Yeah. Δεν, δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Yeah. Δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Ανέκατα. βλέπουν καθαρά σαν κέρδο. Τι σαν κέρδο, καθαρά. Όλοι οι οι περισσότεροι μαγαζάτε είναι. Το θέμα είναι ότι αυτοί που δεν το βλέπουν σαν κέρδο που υπάρχουν για αυτή είναι πολύ αργοκόλα. Από την άλλη είναι δηλαδή αφενό αυτό που είναι εδώ για το κέρδο και του. Από την Άννα πήγες, τους πρωί που και και πάρα πολλές κινήσεις, αστικοί συνεταιρισμοί, αλληλέγγυα, ακόμα και καταλήψεις, αλλά εμάς δεν μπορούν να μας παρέχουνε... Γιατί κι αυτή είναι την Άννησαι πολλές συνέντες. θέλει ειδικά άτομα, άτομα τα οποία να συνεισφέρουν για αυτοί. Εκεί το πρόβλημα το άλλο για μένα που πάντα είχα διαφωνία στο πολιτικό είναι ότι... Όταν μπλέκονται αυτά τα δύο δηλαδή, πολιτικοί χώροι που συνδέονται ότι την παραγωγή μια συναυλία, επειδή ακριβώ του ενδιαφέρει το πολιτικό και καλά κάνουν, φυσικά, οι καλόι του το συνευλιακό έρχεται σε δεύτερη μοίρα για αυτούς. Στην πλειοψηφία στ στ των περιπτώσεων, έτσι, να μην είναι δικό. Οπότε καταλήγει να τρέχει σε σύνδεση. Γιατί δεν ξέρω τι Ναι, και είναι μια μουσική που δεν μπορεί να βγει με μια κυθάρα, δεν είναι ένα ακουστικό λάδι. Ανταρκεί να μπορούσε. να παίξει χήμα, δηλαδή. Εξορισμού, Εξαρχής δεν μπορεί να παίξει χύμα αυτή η μουσική, δηλαδή. Λιάζει σε μια προετοιμασία για να, για να βγει σωστά. Και αυτό σε κάποιου χώρους ε, δεν, δεν, δεν, ε, δεν είναι ευπρόσδεκτο να γίνει. Δεν τους ενδιαφέρει καν, βασικά. Δεν του ενδιαφέρει και, και είναι σε φάση ότι... Φέξτε, δείτε, εμείς χύμα είμαστε, άμα να, θέλετε αλλά... να παίξετε χύμα, το Α, αυτό. δεν γίνεται, στο το πράγμα, Αλλά και να γινόταν, πάντως, εγώ διευθύνω κάθετα λογική. Γιατί θεωρώ ότι εφόσον μπλέκεσαι με τέτοιε ιστορίε. Πρέπει να το κάνει Γιατί να μην το κάνει ανταγωνιστικά προ το καπιταλιστικό μοντέλο. Ναι, και να, να δώσει και ένα. Γιατί να μην το κάνει καλύτερα. Αφού μπορεί να το κάνει. Να δώσει και μια πιο γενική. Λίγο να ασχοληθεί, γνωρίζετε, Μένει... δεν είναι τίποτα. Γενικά, να... όταν κάτι είναι DIY, δεν πρέπει να είναι κακό τεχνικά. Ναι αυτό. Γιατί είναι και ένα, μια λάθο εντύπωση για το τι σημαίνει DIY. Ναι. Τέλο πάντων. Μελλοντικέ συνολίε Κατρογωσίλη. Μελλοντικές συναπλίες. Ήταν πληθιά και θελίες στο Sieg Dogs. Ναι, Sieg Dogs. Προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι για το Μάιο να ταιριάξουμε μια περιοδία πολύ με πόλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Και κυρίως θέλουμε να πάμε στη δυτική... Ε, Ελλά Ελλάδα. Είναι και πάτρα δηλαδή να μπορέσουμε θα... να γίνει αυτό. Θα συζητήσουμε αυτό, να, δούμε, ε... να κάνουμε. Αυτό δηλαδή δεν έχω να σου πω κάτι παραπέρα Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε μιλήσει αλλά δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχει κλείσει κάτι. Από δισκογραφική με είναι και με ολόφρεσκο ο δίσκο. Από μυρίζει. δισκογραφική το έχω ξαναπεί και πιο παλιά. Όχι, όχι, δισκογραφική. Πολύται <laughs> διθέσει <ως> καραπέζ. Όχι, όχι, για νέο δίσκο. Τροβάει με νέα <προβάλλον laughs> <μια> τραγούδια, <laughs> είστε έτσι σε μια φάση δημιουργική. Mm. Είδατε, σε, μέχρι μέχρι στιγμή, να σου πω την πραγματικότητα τη κατάσταση, είμαστε. Σε μια φάση που προσπαθούμε να δέσουμε την εικόνα με τη μουσική να τη φέρουμε ακόμα πιο κοντά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε σε χρόνου, είτε σε συνέστημα, είτε σε οτιδήποτε, εκπαιδευόμαστε με αυτό το πράγμα κυρίω. Γιατί προχωράει λίγο το ένα, μένει λίγο πίσω κάτι, α πούμε, οπότε πρέπει να τα φέρουμε μαζί σε ένα επίπεδο, έρχονται και φτάσει μαζί σε ένα επίπεδο, περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο και βλέπουμε. Γενικώ αυτή την εποχή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη έμπνευση. Θα τελειώσουμε με τη δύο χαζή ερώτηση Α, που θα λυπείτε από προ... το κλασικό. Έχει. Δεν είναι αυτό που λέει πιο αγαπημένη μουσική. Α, <laughs> <laughs> πείτε μου ένα τραγούδι, που σας σα έρχεται από το Βασίλειο, θα ξεκινήσω έτσι όπω είσαι, μην σκέφτεσαι πολύ. Είναι <laughs> από Friends of the Martinez. Εμείς έχουμε επέρεθώ να γιατί δεν κάνε πολλά! Συγκρεφάει λίγο. Κομμάτι μου μου έχουν δει στιγμή... Ξέρετε τι θα κάνω, θα τα πάρω μετά και θα τα κάνω η κουμπή. Για να δω, άμα μου το φτιάξετε ωραία. το λέγανε αυτό του... Νικιέβεν, δεν το θυμάμαι. Το πιάνω... Που σκαλώνει. Δεν θυμάμαι, έτσι. «No more shall we party» είναι το δίσκο εκείνο, Είναι το «Soar of July». Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Αυτό με τους τίτλους με τα κομμάτια, ποτέ δεν το έχω ποτέ. Δάνη μου μπεις κανέναν γιαπανέζικο και τραβλημότητα. Και αφού θα κάνεις πρόγραμμα, θα συνεχίσω μετά από το κομμάτι του. Οκ, ωραίο να του δένετε. Θα πω το σόλτ από τους «Mandugada». Πεϊσόντιτ, Ντέβι Μπάου. Ωραία, το <ΣΠΡΟ> λίγο παλιά και τώρα. Του <ΣΠΡΟ> ξέρω τι μάλαμε, δεν πήρε και πέσα. Γεια θα το παίξω, ωραία. Θα το φτιάξω. Πάει το πρόγραμμα. Διαφημιστικό μετά από αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αριστερά. Μετά από μα, με τα έτσι μα, τέλεια, τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Με ξεκουράσατε. Γιατί μόλι Δεν έχει καλύτερο. Ελπίζω να τα αυτούμε στην πόλη σα. Ελπίζω Σύντομα. και εγώ το ελπίζω πάρα πολύ και το εύχομαι κάπω να το κανονίσουμε. Μιας Η, και πόλη έχει, κοιμάτε, ένα... είναι Η, Η πόλη έχει κοιμάται, είναι ξυρνιά. Η πόλη έχει κάποια έτσι φλασιέ ωραίες, uh -huh. αλλά... Το παλεύει. Το α, με τα γεγονότα, sí, συγγνώμη, νόμιζα ότι γνώριζα συναυλιακά. Όχι, γενικά με αυτά που... Ο, αμάστα. Αμάστα, ε, ναι, ναι ναι ναι. <συμφ> ναι, ναι, ναι. Πάλι <συμφ> <συμφ> <συμφ> τα ίδια θα σου απαντήσω. Ό,τι γίνεται και εδώ. Ωραία, να ο κόσμος έξω να βγει στους δρόμους, να μην κάθετε σπίτι από τη τηλεόραση. Α, αυτή ήταν η One Hour Before the Tree. Καλό βράδυ.